Ερμηνευτικών σχόλειων του κεφαλαίου Θήτα, σελίδα 997, στίχη 1 στους 21 Αναστατώσει εντες ανθρωπίνες κοινωνίες, στα οποία συσβάλλει η επιδημία της πνευματική, προελέφησε ως διαβολικής, εγγενώσεις ψυχάς των ασφραγίστων αγωνίαν και μίασμα μελαγχολίας αφορείτου, οθούσεις της αυτοκτονίαν, επακολουθούν εις το σάλπισμα της πέμπτης άλπικος, Εν το τμήματι τούτου ακρίδες δεν είσαι αναισθητές αλλά δέον να εκλειφθούν ως δυνάμεις ατανικές και η επίδρασεις αυτών και εξ αυτών πληγεί περιγράφουν είδο τίδε μονοληψίας και αχμαλωσίας πονηράς εν οποία ο μαμονισμός, ε κοινωνικέ ανατροπέ, ε τον των ανθρωπίνων παθών δημιουργούν κατάσταση αφόρητον. Τα ιστοέκτον σάλπισμα επακολουθούντα εθεωρήθησαν υποπλή των ερμηνευτών ω αναφερόμενα εις επιδρομά και εισβολά βαρβάρων και ξένων προερχομένων εξ Ανατολή και σκορπιζόμενων στην διάβαση αυτών ερήπια και καταστροφά. Και επληγεάφτε δεν αναφέρονται ισορισμένη εποχή. Έχουσε τα προανακρούσματα αυτών ει πάσαν γενεά, θα επιταθούν κατά την περίοδο του τελικού αγώνα, ώστε στα προηγηθεί του οριστικού θριάμβου του Ευαγγελίου και τη επικρατήσεω τη Βασιλεία του Θεού.